Ψαριανό να σώσω Το Ψαριανό να σώσω Κασπελθάνιο Και δεν είναι ο μόνος που πρέπει Και θα το κάνει αυτό Όλοι μας θα σώσουμε τον Ψαριανό Διότι... Πρωί-πρωί διαβάζουμε, υπάρχουν φήμε, διαβάσαμε στα sites, στα ενημερωτικά, ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ότι υπάρχει μια φήμη ότι ο ψαριανός θα φύγει από τη Δημάρ, θα ανεξαρτητοποιηθεί, δεν θα ανήκει στην αριστερά τη συγκεκριμένη, γιατί μια αριστερά από τις τόσε που υπάρχουν άλλωστε θα βρεθεί να φιλοξενήσει και τον ψαριανό, έχει φιλοξενήσει, ειδικά η αριστερά, οτιδήποτε περνάει, κολυμπάει, πετάει. Μιλάει, έχει δύο πόδια, 4, 5, 8, 20. Οπότε θα βρει θέση και ο ψαριανό. Και το λέμε αυτό διότι δεν είναι ένα τυχαίο στέλεχο τη αριστερά. Διαλέξαμε έτσι να ξεκινήσουμε αυτή την εβδομάδα, την πρώτη του Ιουνίου, την πρώτη του καλοκαιριού του 2014, με την αγωνία μα για τον ψαριανό. Γιατί, διότι ο ψαριανό πέρα από το ότι είναι αριστερό και αυτό μόνο έφτανε και φτάνει και τα λέει όλα, έχει και πολύ σωστέ αριστερέ πάντα απόψει. Είναι άδικο, είναι καταστροφικό, είναι ύφεση, Τιποτα. κλείνουν μαγαζιά, τρελαίνονται άνθρωποι, υπάρχουν μέρα. δεκάδες, χιλιάδες οικογένειες που δεν έχουν ούτε έναν εργαζόμενο στην τετραμελή στη οικογένεια, ούτε έναν, πρέπει να είναι περίπου 400 χιλιάδες. Οικογένειες που ούτε ένας δεν εργάζεται. Είναι άλλο σημανούς. αυτό, είναι δύσκολο, άσχημο, άδικο, <σχυ> αλλά δεν φταίνε άλλοι, εμείς φταίμε. Εμείς το κάναμε αυτό. Δεν το έκανε ούτε ο, η Τρόικα, ούτε το μνημόνιο. Εμείς το κάναμε αυτό. Αλλά δεν φταίνε άλλοι. Εμείς φταίμε. Εμείς το κάναμε αυτό. Δεν το έκανε ούτε ο, η Τρόικα, ούτε το Μνημόνιο. Εμεί το κάναμε αυτό. Η συλλογικότητα στην πράξη. Εμεί τα έχουμε κάνει, εμεί φταίμε για όλα. Είναι λογικό. Ένα αριστερό τι θα έλεγε διαφορετικό. Ότι φταίει το κεφάλαιο, ότι φταίει ο καπιταλισμό, ότι φταίει η παγκοσμιοποίηση, η μεγάλη όμιλη επιχειρηματική, οι τράπεζες. Όχι. Όλοι εμεί φταίμε για όλα αυτά που περνάμε. Οπότε δικαίω πληρώνουμε. Σύμφωνα με το Σαμαρά, δεν πληρώνουμε και πολλά. Και ό,τι λένε επειδή πήραν και το μήνυμα, θα πληρώσουμε και λιγότερα. Αυτέ είναι κάποιε ανακοινώσει που τι ακούτε από προχτέ. Παίζουν πολύ σαν προβληματισμό, σαν διαρροέ, για να καλμάρουν λίγο αυτό που μπορεί να καλμάρει, αν μπορεί να καλμάρει. Μένουμε στην διάσωση του ψαριανού. Save Ψαριανός νομίζω όλοι το θέλουμε. Πρέπει να υπάρχει στην αριστερά, έτσι κι αλλιώ, στον πολιτικό βίο και κυρίω στο δημόσιο λόγο. Δεν είμαστε σε καλή κατάσταση. Δεν είμαστε σε καλό δρόμο. Ούτε ψυχολογικά, ούτε ιδεολογικά. Ο καθένα με την ιδεολογία του. Ούτε σωστούς δεξιούς βρίσκουμε εύκολα, ούτε σωστούς αριστερούς, ούτε σωστούς κεντρώους. Είμαστε λίγο ένα κατσαπιάδικο σύστημα που έχει γίνει, ναι. χάνει προνόμια, ε, τρόπους που Παιδεύει, ζούσε έχει και τα λοιπά. Δεν έχει δουλειά, ενάνυση εκατομμύριο είναι άνεργη. Αυτά που γίνεται, πώς Λοιπόν Κώστα 3.000 άνθρωποι μην κάνουν έχουν αυτοκτονήσει όχι, όχι για αυτό το λόγο Όχι όχι. η κρίση βία... Κώστα μην το λες και εσύ Κάτσε, Όχι Μπορεί να είναι 12 για αυτό το λόγο Είναι ένας. πολύ, πάρα πολύ ένας. Όχι ε, και ένας είναι πολύ ένας. Όχι 3.000 Αυτοκτονούν από έρωτα, αυτοκτονούν επειδή χάσανε στο λουτράκι Στο καζίνο ε, Αυτοκτονούν επειδή ας με, έφυγε έτσι. η γυναίκα τους Δεν Με έναν επειδή ένα βράδυ που βρεχε Τώρα μην κάνουμε τέτοιες περιγραφέ. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Nie jest. O bella ciao, bella ciao, bella ciao. W dniem de tehrin, w oczym de tehrin, ekarmini, kardešnirin. Nie jest. Nie jest. Nie jest. Nie jest. Nie jest. Nie jest. Nie jest. Nie jest. Nie Δεν είναι αυτό το πρόβλημα όντως. Το πρόβλημα είναι άλλο και μεγαλύτερο. Δεν ξέρω αν τα έχετε μάθει. Έχουμε και μια δυσάρεστη είδηση. Παραιτήθηκε ο βασιλιάς της Ισπανίας, ο Χουάν Κάρλος. Αναλαμβάνει ο γιος του. Μην ταραχτείτε πολύ. Και έτσι λοιπόν μια Ελληνοπούλα που έχει φύγει μετανάστρια η γυναίκα του και αδερφή του Κοκού. Η Σοφία, εδώ και 40, τόσα χρόνια, 50, από το 60, πότε έφυγε. Υπάρχει μια ταινία με την Βλαχοπούλου που αποτυπώνει, όχι, το, τον άλογα μου αποτυπώνει, τον άλλο, τον δικό μα, εδώ με την Αναμαρία. Μαρία. Έχουμε πολλού βασιλιάδε και λογικό είναι να μπερδεύονται. Η Ελληνοπούλα, λοιπόν, που έφυγε και τη είχαμε δώσει και πριν, κατ' ό,τι η, η φτωχή πλην τη μία Ελλά, μένει πια χωρί δουλειά στη σύνταξη. Παρετήθηκε ο Χουάν Κάρλο. Θα ρυθμίσουν εκεί τα συνταγματικά του για να περάσει στην σύνταξη κανονικά και να αναλάβει ο Φελίπε ο διάδοχο των βασιλικό θρόνο τη Ισπανία. Εκεί παρετούνται, φεύγουν κάποια στιγμή, εδώ τίποτα. Ακόμη και κανένα δίχρονο αφού έχουν πεθάνει, συνεχίζουν να επηρεάζουν τα πολιτικά πράγματα. Είναι τελείω διαφορετικέ αντιλήψει, ενώ είναι πανομοιότυποι και περίπου ίδιοι οι λαοί και οι γεωγραφικέ συνθήκε. Ακούσουμε τώρα τι δήλωσε Σόιμπλε. Ο Σόιμπλε τον ξέρουμε, τον θυμόμαστε όλοι. Αυτό που δεν φταίει, σύμφωνα με τον Ψαριανό, αλλά φταίει με όλοι οι υπόλοιποι. Ο Σόιμπλε έδωσε μια συνέντευξη, δεν έχουμε τη φωνή του. Θα ακούσουμε όμως το ηχητικό απόσπασμα από το σχετικό ρεπορτάζ του Μέγκαν τι ακριβώς, ακριβώς δήλωσε ο Βόλφγανγ Σόιμπλε. Το χρέος της Ελλάδας σύμφωνα με τις προβλέψεις της Τρόικας θα φτάσει το 2022 ένα επίπεδο το οποίο θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει βιώσιμο. Για το λόγο αυτό είναι πιθανό να χρειαστεί για άλλη μια φορά περιορισμένη βοήθεια. Προϋπόθεση είναι η χώρα να συμμορφώνεται με τις απαιτήσει της Τρόικας, όμως θα πρόκειται για πολύ μικρότερο ποσό σε σχέση με τα πρώτα δύο προγράμματα. Στι υποκρίσει χώρε οι μεταρρυθμίσεις είναι συνδεδεμένες με επιβαρύνση και σκληρά μέτρα. <Το> Γι' αυτό πρέπει να έχουμε μεγάλη κατανόηση, αλλά αυτό από μόνο του δεν βοηθάει. Ο ελληνικός λαός πρέπει να περάσει αυτή τη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων, εάν θέλει η χώρα να παραμείνει στο ευρώ. Εάν θέλει η χώρα να παραμείνει στο ευρώ, πάλι το ευρώ. Δεν είχαμε φύγει, δεν είχαμε τελειώσει με τι απειλέ. Δεν έβγαιναν όλοι οι υπουργοί, οι βουλευτέ, οι και οι παπαγάλοι κυρίω. Όχι, τα καταφέραμε, τα ξεπεράσαμε τα δύσκολα και έχουμε μείνει μέσα στο ευρώ. Μπορεί να έχουμε χάσει όλα τα υπόλοιπα, αλλά είχαμε μείνει μέσα στο ευρώ. Δεν ήταν η αγωνία του 80% του ελληνικού λαού να μην φύγουμε από το ευρώ, γιατί μέσα σε αυτό θα είναι όλα καλά και δεν θέλει να τολμήσει να σκεφτεί και να διανοηθεί οτιδήποτε εκτό ευρώ και Ευρώπη. Όλα πήγαν στράφη με μια δήλωση. Πέντε μέρε, έξι πόσο ήταν, μια εβδομάδα ακριβώ μετά την ήττα και τη συντριβή τη Νέα Δημοκρατία και του ΠΑΣΟΚ που τόσο έχουν υπηρετήσει το Σόιμπλε προσωπικά και το ευρώ γενικότερα. Ήρθε αυτή η δήλωση να γκρεμίσει τι ψευδεστήσει και τι βεβαιότητε ψεύτικες και φρούδε που μα έδινε ο Σαμαρά τα τελευταία δύο χρόνια. Του δύο πρώτου μήνε, αφού το αναλάβαμε κάθε μέρα, δεκάδε δηλώσει αξιωματούχων πιθανολογούσαν ότι η Ελλάδα θα βγει από το ευρώ. Αλλά τα δημοσίευματα του ξένου τύπου το προεξοφλούσαν. Η Ελλάδα έμοιαζε να έχει μπει μέσα σε μια καραντίνα αναξιοπιστίας και να της σκεπάζει ένα βαρύ σύννεφο αβεβαιότητας. Τώρα όλα αυτά σχεδόν τελείωσαν. Και μετά από τις δύο κρίσιμε ψηφοφορίε των επόμενων ημερών τελειώνουν οριστικά και αμετάκλητα. τελειώνουν οριστικά και αμετάκλιτα. Πολύ <ΣΣ> καλό! Το ψαριανό να σώσω! κι Η σταθερή άγκυρα στην οποία πρέπει να είμαστε αγκυρωβολημένοι είναι το ευρώ. Εθνικό νόμισμα τη χώρα είναι το ευρώ. Σε ευχαριστώ, Πανεγία. Παρά τι διαβεβαιώσει των ηγετών αυτού του τόπου, όπω ο Αλέξη εδώ και ο Αντώνη Σαμαρά για την άγκυρα, ο φάρος και η σταθερότητα, έρχεται ο Σόιμπλε να αμφισβητήσει για άλλη μια φορά, δύο χρόνια μετά τι έντονε αμφισβητήσει, την πορεία τη χώρα μέσα στο ευρώ. Και για να μην αμφισβητηθεί ξανά σε συνέντευξη, σε συνέντευξη γι' αυτό, όπω είπε, χρειάζονται σοβαρά. Σκληρά μέτρα και επιβαρύνσει καινούριε, διότι οι μεταρρυθμίσεις έτσι έχουν συνδυαστεί στην Ευρώπη. Τόσο απλά. Ένα αξίωμα δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση, οπότε προχωράμε κανονικά όπω τα ξέραμε, γιατί κατά τον Αύγουστο χρειάζονται άλλα δέκα δι, και αυτά επειδή δεν θα βρεθούν αλλιώ, θα βρεθούν με του συνήθει τρόπου και όλα τα υπόλοιπα είναι για να περάσουμε καλό μήνα, καλοκαίρι, διακοπέ, κανά 2, 3, πέντε, δέκα μπάνια και μετά εδώ είμαστε πάλι. Αυτή την πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα έρχεται να την ταράξει ο ανασχηματισμός. Οι ανασχηματισμοί γίνονται άπειροι. εμεί εδώ έχουμε παρακολουθήσει πάρα πολλού για λόγους δουλειάς. Είναι ό,τι πιο άκερο και άχρηστο συζήτηση. Χωρίς κανένα απολύτως νόημα αφορά μόνο τους υπουργούς, τους συγγενείς τους και τους στενούς συνεργάτες. Τίποτα απολύτως. Δεν παράγεται η δουλειά από τους υπουργού, Αλλιώς αποφασίζονται τα πράγματα σε άλλα γραφεία, παρόλα αυτά όμω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η δημοσιογραφική οικογένεια παρακολουθεί τις εξελίξεις για τον ανασχηματισμό εμείς σε ένα σημείο θα σταθούμε στο κρίσιμο και το δυσάρεστο που μπορεί, που μπορεί να φέρει ο ανασχηματισμό. ποτέ στη ζωή μου δεν πίστεψα ότι υπάρχουν μόνιμοι υπουργοί άρα όλα τα υπόλοιπα δεν με αφορούν μία μέρα θα φύγω Μια μέρα θα φύγω. Και πουναριξα. Μια μέρα θα φύγω. Το μεγάλο μου καίμο. Μια μέρα θα φύγω. Όπου θα ανοιξηγείς, θα ανοιξηγείς και θα ραΐσαι το βουνό. Μια μέρα θα φύγω. Δεν ξέρω αν θα είναι τώρα, αύριο, μεθαύριο, σε ένα χρόνο. Κάποτε θα φύγω. έτσι συμβαίνει. Τα καλά καθούμενα και ενώ πάνε όλα τόσο καλά να έρχεται ο Άδωνης να ανακοινώνει σε συνέντευξη πρωινάδικου ότι μια μέρα θα φύγει. Το λέει τόσο απλά, δεν καταλαβαίνει τι, τι, τι τραύματα δημιουργεί, τι πληγές ανοίγει, πώς ξύνει το μαχαίρι πάνω στα γδαρμένα σώματα και μυαλά κυρίως και καρδιές των Ελλήνων πολιτών. Δεν μπορεί να το λέει έτσι, δεν έχει το δικαίωμα, δεν έχει το δικαίωμα αυτό ακριβώς είναι, να μιλάει ο Άδωνις έτσι ακριβώς για την πορεία του στο Υπουργείο, ότι μια μέρα θα φύγει, δεν είναι ένα στοιχείο Υπουργός, δεν πρέπει να έρθει αυτή η μέρα, θα είναι αποφράδα ε, και θα επιμείνουμε εμείς εδώ, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να μείνει όχι μόνο ο Υπουργός, αλλά και στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Ακούσατε, οι Υπουργείο δεν είμαστε μόνιμοι στι θέσει μα. Είμαστε στι θέσει μα γιατί μα εμπιστεύθηκε μια θέση ο Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργό έχει πάντα το αναφέρετο το δικαίωμα να ρυθμίζει τα τη κυβερνήσεω του. Κατά συνέπεια εγώ κάνω τη δουλειά μου και αυτά που μου λέτε είναι θέμα του Πρωθυπουργού. Ποτέ στη ζωή μου δεν πίστεψα ότι υπάρχουν μόνιμοι Υπουργοί. Αν δεν μπορεί η κάμερα να γυρίσει, θα ήθελα να το δείξει αυτό, που, λίγο και το που γραφείο μου. Θα σα δείξω ένα αρχολλονικό το γραφείο μου την πρώτη μέρα που εδώ. Είναι ενό αρχαίου φιλοσόφου που λέγεται Αγάθων. Mm -hmm. Για να το, το δείξουμε. Λέει τον Άρχοντα: Τριών διμέμνηστε. Ο Άρχον πρέπει να θυμάται τρία πράγματα. Πρώτον, ότι ανθρώπων άρχι, δηλαδή πρώτον ότι διοικεί ανθρώπου και άρα έχουν ανάγκε και κάνουν και λάθη. Δεύτερον, ότι κατά άρχει, άρχι, δηλαδή ότι διοικεί σύμφωνα με του νόμου και όχι όπω θέλει. Αλλά προσέξτε το τρίτο. Τρίτον, ότι ούκα ή άρχι. Τρίτον, ότι δεν θα κυβερνά για πάντα. Αυτό το έχω εδώ από την πρώτη μέρα που ήρθα, άρα όλα τα υπόλοιπα δεν με αφορούν. Μία μέρα θα φύγω. Μουσική Τελευφωνιά, πως αφήσες να γίνει το κακό Ω σόλον σόλον Σκοτώσαν ενώ στα βραϊκό Αμέν, στο τρίτο εξώτερον Θα βρεθεί ένας χριστιανός να μου πάρει το κεφάλι! Κάτω στ η κρεμάλα σε περιμένει από τον κινδύραχο λαό Σκοτώσαμε! Θα καταστραφούμε! Ο θρήνο μα, ας είναι μήνυμα για τον Αντώνη Σαμαρά να προσέξει λίγο τι επιλογέ του. Βέβαια, ακούω ότι θα μπουν κάτι Λοβέρδη, κάτι Οικονόμου. Οπότε θα ισοφαριστεί με κάποιο τρόπο, αν και δεν ισοφαρίζεται ο Άδωνη με κανέναν από αυτού. Αλλά μ, κάτι μου λέει, επειδή ο Σαμαρά έχει δείξει φοβερή ευφυα σε αυτά, ειδικά τα θέματα, και φαντασία. Κάπου αλλού θα τοποθετήσει τον Άδωνη. Η Ιδέ, ιδέα και πληροφορία που κυκλοφόρησε πριν μέρε ότι θα πάει στο Υπουργείο Πολιτισμού. Νομίζω είναι ίσω εισάξιο του Υπουργείου Υγεία. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε. Ένα άλλο υπουργό που μπορεί να μετακινηθεί είναι ο Κυριάκο Μιτσοτάκη, ο οποίο θα είναι καλό να μετακινηθεί για να μάθει τι ακριβώ συμβαίνει στην κυβέρνηση την οποία υπηρετεί με τόσο φανατισμό. Κόψατε από του παράλληλου ανθρώπου, από του καρκινοπαθείς ανθρώπου, κόψατε 140, 150 εκατομμύρια και το παρουσιάζετε σαν πλέον. είναι δυνατόν να το κάνουμε αυτό. Δεν, Δεν και... το ξέρω το συγκεκριμένο Όχι, θέμα. Και Θα βρεθεί ένας χριστιανός να μου πάρει το κεφάλι okay. Δεν το ξέρω το συγκεκριμένο Όχι, θέμα και δεν θέλω το πω το... Άμα το ήξερε, θα έκανε μια τοποθέτηση. Το συγκεκριμένο θέμα είναι ότι έχουν κόψει επιδόματα αναπήρων οι κανίβαλοι. Το θέμα αυτό ο Κυριάκο Μητσοτάκης δεν το ξέρει, δεν έχει ανοίξει ποτέ το εφημερίδα, δεν έχει δει ποτέ εκπομπή, γιατί δεν, δεν έχει δει διαδήλωση κάτω από το Υπουργείο του. Καθόλου, αν το ήξερε, ίσω να ήταν και διαφορετική η στάση του απέναντι στα θέματα. Δεν το ήξερε αυτό. Πέντε-έξι παραδείγματα που του έθεσαν το Σάββατο το πρωί, που τον είχαν και οι καλεσμένοι οι του Μέγκα. Επίση, δεν ήξερε τίποτα. Αυτή τη στιγμή οι πολιτικέ προτεραιότητε τη κυβέρνηση, κατά την εκτίμησή μου, για το επόμενο διάστημα θα πρέπει να είναι δύο. Να δούμε αυτού οι οποίοι είναι πραγματικά αναξιοπαθούντε και τι μπορούμε να κάνουμε για αυτού. Κυρίω του ανασφάλιστου συμπολίτε μα. Μισό λεπτό. Δεν πήραμε κατεξοχήν από του πιο αδύνατου. Λέω αφού πήραμε δεν, από του πιο αδύνατου. Δεν πήραμε από του πιο αδύνατου. <Τι> Degree, Δεν πήραμε από τους πιο αδύνατους Δεν πήραμε από του πιο fyo Θα επέτρεπε ποτέ ένα Μητσοτάκη να πάρει η κυβέρνηση από του πιο αδύνατου, Ναι, είναι η απάντηση. Απλά δεν το ήξερε ο Κυριάκο, γι' αυτό δεν ήξερε το ένα, δεν ήξερε για του παράλληλου, για του ανάπηρου, δεν ήξερε για του πιο αδύνατου. Και όταν κάποια στιγμή κατάλαβε ότι δεν μπορεί να λέει πολλά, δεν ξέρω, χρησιμοποίησε πολύ ωραίε φράσει για να περιγράψει το μακελιό που έχει συμβεί, όπω φράσει του τύπου Κάναμε παρέμβαση. Το ΕΚΑ και από ανθρώπου από 30 230. Ε, ευρώ που παίρνανε, 150 εκατομμύρια ήταν αυτό το πράγμα και μπήκε στο πρωτογενέ πλεόνασμα και το μοιράσαμε σε κοινωνικό μέρισμα. Έγιναν παρεμβάσεις σε πολλά επίπεδα προκειμένου να πετύχουμε το πρωτογενέ πλεόνασμα και σίγουρα στα πλαίσια αυτής της συνολικής προσπάθειας δεν είμαι ειδικό στα ζητήματα των κοινωνικών παροχών και δεν ξέρω τις συγκεκριμένες δεπτομέρειες και τα κριτήρια με τα οποία μπορεί να κόπηκε το συγκεκριμένο Τμήμα του, του ΕΚΑ στο οποίο αναφέρεστε Δεν είμαι ειδικό. Στα ζητήματα των κοινωνικών παροχών Και δεν ξέρω Για τον καιρό να σας μιλήσω Ναι, πες μας για τον καιρό, τουλάχιστον αν είσαι ειδικό για τον καιρό, γιατί για τα θέματα κοινωνικών παροχών δεν είναι ειδικό και περικοπών. Δεν υπάρχει τέτοια ειδίκευση. Δεν το σπούδασε άλλωστε εκεί στο Χάρβαρτ που ήταν ή οπουδήποτε αλλού. Αν ήταν ειδικό, θα μα έλεγε: Γιατί χρειάζεται εξειδίκευση. Σύμφωνα με τη λογική του Κυριάκου Μιτσοτάκη. Η φράση που αναμασούνε όλοι μυρικάζοντα την τελευταία εβδομάδα μετά τι ευρωεκλογέ και λίγο πριν είναι ότι θα αποκατασταθούν οι αδικίε. Αυτή τη φράση τη λένε, τη δέχονται και οι δημοσιογράφοι που παρακολουθούν του διαλόγου, χωρί να το συνεχίσουν λίγο παραπάνω, τι σημαίνει η αδικία, αν όλα αυτά που έχουν γίνει τέσσερα χρόνια τώρα είναι αδικίες Όλα αυτά που έχουν γίνει τέσσερα χρόνια τώρα δεν είναι αδικίες, είναι εγκλήματα. Οπότε ένα έγκλημα δεν αποκαθίσταται. Και πολύ περισσότερο δεν αποκαθίσταται με μια απλή δήλωση υπουργού για κάτι που θα συμβεί στο μέλλον ή στο παρόν ή κάποια στιγμή κάπου. Οπότε οι αδικίε. Δεν υπάρχουν ως αδικίες, όλα αυτά που έχουν γίνει αν οι ίδιοι τα βιώνουν ω αδικίες είναι πολύ πιο χοντρά από τις αδικίες που επικαλούνται ότι τάχα μου ήταν μια ψηλοαδικία Χωρί να υπήρχε δόλος γιατί η λέξη αδικία εμπεριέχει και αυτό. Μάλλον δεν περιέχει το δόλο, επικαλούνται αυτή τη φράση για να ε, ε, ξεπεράσουν τους κοπέλους που τίθεται στην νοημοσύνη τους, αν υπάρχουν τέτοιοι και κυρίως από κάποιες ελάχιστες ερωτήσεις που μπαίνουν μπροστά από Εδώ είναι η Ελληνοφρένη όπως κάθε μέρα, 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, mail στέλνεται στη διεύθυνη στούντιο papakirialfm.gr, όποιος θέλει να στείλει σε γραφή real και να το μηνύμα το προστολεί στο 54% 100, αυτό στοιχίζει 1,23 ευρώ, Νίκος Σαπρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και εντός ο λίγων λεπτών είμαστε εδώ. Έγιναν παρεμβάσεις, παρεμβάσεις, παρεμβάσεις σε πολλά επίπεδα προκειμένου να πετύχουμε το πρωτογεννές πλεόνασμα. Και σίγουρα στα πλαίσια αυτής της συνολική προσπάθειας δεν είμαι ειδικό στα ζητήματα των κοινωνικών παροχών και δεν ξέρω τις συγκεκριμένες ρεπτομέρειες και τα κριτήρια με τα οποία μπορεί να κόπηκε το συγκεκριμένο τμήμα του του ΕΚΑ στο οποίο αναφέρεστε στα βούνα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 Μένα μέρα θα φύγω. Το ψαριανό να σώσω κι ας πελθάνω! Έγιναν παρεμβάσει σε παρεμβάσεις σε πολλά επίπεδα προκειμένου να πετύχουμε το πρωτογενέ πλεόνασμα. Και σίγουρα στα πλαίσια αυτή τη συνολική προσπάθεια δεν είμαι ειδικό στα ζητήματα των κοινωνικών παροχών και δεν ξέρω τι συγκεκριμένε δεπτομέρειε και τα κριτήρια με τα οποία μπορεί να κόπηκε το συγκεκριμένο τμήμα του, του ΕΚΑ στο οποίο αναφέρεστε. Ο ανειδίκευτο σε θέματα κοινωνικών παροχών ε, και ανακοινώνει εδώ μιλάει για τι παρεμβάσει, το μακελιό, εγκλήματα, τη σφαγή που έγινε. Αλλά λέμε παρεμβάσει για πολύ γνωστού λόγου. Άλλωστε, υπάρχουν και χιλιάδε θέσει εργασία. Είστε τυχεροί όλοι, εσεί οι νέοι. 1,5 εκατομμύριο. Έχει ξεκινήσει ήδη η αντίστροφη πορεία. Για δεύτερο ή για τρίτο συνεχόμενο μήνα έχουμε χιλιάδε νέε θέσει εργασία στην Ελλάδα. Αν θυμάμαι καλά, τον προηγούμενο μήνα είχαμε περίπου 60.000 νέε θέσει εργασία στην Ελλάδα. Το λέω γιατί πάρα πολλοί θέλουν μόνο να προβάλλουμε τη μιζέρια μα. Όμω η Ελλάδα κάνει βήματα μπρο. Να θυμίσουμε ότι έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν. Παντού προσλαμβάνουν παιδιά για γκαρσόνια ή στα ξενοδοχεία με 300-400 μάξιμου ευρώ για 2-3 μήνε και μετά ξανά ο κατάλογο θα ξαναγεμίσει με το 1,5 εκατομμύριο. Αφήστε που δεν αδειάζει ούτε με 60, ούτε με 2 επί 60, ούτε με 3, 4 επί 60 αυτό ο συγκεκριμένο κατάλογος. Ναι, ναι χαίρετε. Γεια σα. Κύριο Απόστολο, Ναι, Μπαλούρδο, Ποιο είναι, Από Θεσσαλονίκη, Καλό, από τη Με το μισθητικό γραφείο είδα, είχατε κάποιο ακίνητο προς πώληση. Πα, το δώσαμε. Το δώσατε? Ναι, ε, τι θέλετε, εσεί να μου, μου πάρετε το ένα νίκιο και φτάκι. Για πώληση ήταν αυτό. Ναι, και εσύ είστε τα κοράκια, το μισθητικό. Πόσο θέλατε. Ε, θα τα λέγαμε από κοντά τώρα, το τηλέφωνο, ό,τι και να πούμε. Αφού... Ε, το να ξέρω δώσατε. περίπου τώρα και εγώ, να ξέρω πόσα χαμένα λεφτά θα δώσω στο λαμόγιο που θα πηγαίνει να δείχνει το σπίτι από εδώ από εκεί. Μα γιατί κλείσατε, το Σταθερότητα τη κυβέρνηση. Εγώ νομίζω ότι είναι από το γενού Τι παρατήρησα στι εκλογέ. Έκανε διαφήμιση στην τηλεορασία. Τρόμαξα. Νομίζω ότι έκανε μήχα κόλο στι εκλογέ. Η ελιάρε, φίλε. Δηλαδή έκανε. <εκεί> και έβγαινε και μια ξετσίτη και έλεγε, είμαι Πασό, θέλω να βγούμε από τα μνημόνια, ψηφίζω Πασό, ψηφίζω ελιά. Τιζό. <φίλε>, δηλαδή... Όσα λεφτά και να kings... πάρει το κάνει αυτό. <στανε>... Καλά να κάνει ότι ξεχωρίζει με το Σάβλο του Θεδουράκι, την πρώτη φορά να το κάνει. Ότι είσαι παρθανοποιητσα. Α, <σ> δεν <team> πάει στο διάλογο το κάνει. Αυτή που συμμετείχαν στη διαφήμιση δεν τράπηκαν λιγάκι και θα αλλάξει. Πια αυτήν κομμέσα που σου λέω. Άρα η κομμείτσα, μόνο η κομμείσα. Γενικότερα, δηλαδή αυτό. Αντί να του δείξουν για όρθια, πήραμε, δηλαδή το απόταγή. <στανεστεί> Τέλος με το επίπεδο αυτό είναι. Και βάζω και τη γριά την εικόνα. Ναι, εφήνη. αυτό περιμένετε. Να σου πω σε αυτού που άρχισαν τη διαφήμιση και πήγαν και το ρίξαν, που πιστέψαν την κοπέλα. Ούλα, δει αυτή που, που πήγε εδώ μέσα προχθέ και μου λέει: Ο Ανδρέα ήταν εθνικό ευεργέτη. Ήταν. Το είπε και ο Τσίπρα. Μάλλον δεν το πέτσε ακριβώ. Είπε ότι δεν τον αντιγράφει και ότι ο Ανδρέα έχει αφήσει τη σφραγίδα του στην ιστορία. Και εδώ φαίνεται το πρόβλημα του Τσίπρα. Έτσι. Πε την αλήθεια Έτσι. στον κόσμο, πε το καθαρά. Έχει αφήσει τη σφραγίδα στον κόσμο στο κολομέρι πάνω, σαν ταρνια. Έτσι. Γιατί δεν το λε. Δεν είναι απλά σφραγίδα. Στον κόλο μας είναι η σφραγίδα ακόμα και θα πολύ Δεν μου λέει Αποστολή, στο σήμερα Στο κουβέλη ταιριάζει το χρυσό κουρέλι Που πάει και κουβέλι, αλλά το κουρέλι του πάει καλύτερα Ναι Που στα μαλλιά της φόραγε η κυβέλη Άντε βάλτε να τα ακούσουμε Το χρυσό κουβέλι. Που στα μαλλιά της φόραγε Δημοκρατική αριστερά Να ξεχωρίζει από όλου μες τα μπέλη Ήρθανε δυο μικ Πασό, Νέα Δημοκρατία Και το Δεν μπορεί Δυο που Να μην θυμάται να ξεχνάει τι θέλει Δεν μπορεί Την Ξέρεις τι πρέπει να πάει στη βούλτεψη Τι Ό,τι έπαθε ψαριανός. Να μείνει χωρίς αρχηγό Να μείνει άφωνος. Α. και αυτή πρέπει να μείνει άφωνοι όπω έμεινε ο Ψαριανός στα έξι πόλου Ναι αλλά για να μου καθεί η βούλτεψη θέλει δουλειά πολύ που λέμε Ναι και ο Ψαριανός μιλάκε πολύ Γεια σα, όπω όλοι. Γεια, φίλε. Λοιπόν, δύο πράγματα θα ήθελα να επισημάνω για να ακούνω όλα αυτά τα πρόβατα που πάνε και ψηφίζουν όπω έρχονται οι εκλογέ. Πρώτον, ότι στην παγκόσμια κατάταξη ανάπτυξη η Ελλάδα είναι στην πεντηκοτή εκδοχή, η εκδοχή αυτή yeah. τη στιγμή. Και ακριβώ από πίσω μα είναι η Αργεντινή. Και μετά κάποιοι μα ότι θα έρθει ο κάθε Σύπραση ή κάθε Χρυσή Αυγή και θα μα κάνουν Αργεντινή. Και κατά δεύτερον, η μεγαλύτερη ανάπτυξη που είχε η Ελλάδα μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήταν η 7 96-2004. Η Ελλάδα είναι τεράστια για ποιηματικέ οδού τη για ακούς όλα αυτά, και από την 7 ετία δημιουργηθήκανε 10.000 θέσεις εργασίας επισήμως με στοιχεία από το Υπουργείο. Πόσα αυτός, ο Νιχάου Πανγιού, θα μας βρει 770.000 θέσεις εργασίας, καθίστε και σκεφτείτε. Αποσχολή, είσαι κακός άνθρωπος. Παλιό. Πήρα τις προάλλες να σου καταθέσω τη διαμαρτυρία μου για το φώτι, το κουβέλι, τον αγαπημένο μου παπούκα, που ήθελα να το χαϊδέψω στο κεφάλι και ορίστε να... Πάει ο φότσο να σηκωθεί να φύγει κλέγοντα. Τα βλέπει. Έλα που θα φύγει τώρα και εσύ τσιμπά. Τι θα φύγει, Είχε. Είπε θα φύγω μέχρι να μείνω. Περίμενε, θα φύγει από τη μία πόρτα. Θα μπει στην άλλη, σέλη. Γιατί θα καταλήξουν στο συνέδριο ότι είναι ο μόνο άξιο και ικανό ο ιδρυτή τη Δημοκρατική Αριστερά που τόσε χαρέ και συγκινήσει μα έφερε στο διάλογο να πάει. Έτσι είναι τώρα το διόρθωσε. Τώρα τα λε σωστά. <ΣΣΣ>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 Δεν είναι ειδικό σε ζητήματα κοινωνικών παροχών. Λε και θα μπορούσε ο Κυριάκο που έχει διώξει τόσο κόσμο και ένα από την οικογένεια Μητσουτάκη να είναι ειδικό σε ζητήματα κοινωνικών παροχών. Εκεί που είναι οι κοινωνικέ παροχέ, στο άλλο ημισφαίριο είναι η συγκεκριμένη οικογένεια και οι πολιτικέ και οι δηλώσει που μα έχουν χορτάσει τα τελευταία 100 χρόνια. Στη μία η ώρα, σε ταξί από τα δικαστήρια Ευελπίδων προ Πλατεία Βικτορία επί τη Ιουλιανού, έπεσε πορτοφόλι ανδρικό. Με ταυτότητε, δίπλωμα κτλ. Τα ο οδηγό άκουγε Real. Εσύ, Οδηγέ, λοιπόν, έχει ένα πορτοφόλι μέσα στο αμάξι σου. Έπεσε, τον πήρε από την Ευελπίδωνο και τον πήγε στην πλατεία Βικτόρια. Αντρικό πορτοφόλι, έχει και χρήματα. Όποιο το βρει, αν μάλλον οδηγό ταξί, θέλει να το, το έχει βρει και θέλει να το δώσει, γιατί μπορεί να το βρει και πελάτη. Χιλιάδοι παίζουνε. Πάρετε εδώ τηλέφωνο, έχουμε τα τηλέφωνα του ανθρώπου που το έχασε. Μέχρι να ψάξει ο ταξιτζής, μάλλον για να του κάνουμε και καλύτερη τη ζωή, να ακούσουμε Σοφία Βούλτεψη. Το συμπέρασμα που εξάγεται ναι. είναι το εξής εμάς ο κίνδυνος ήταν μέσα στον πόνο του ο λαός και μετά από τέτοια κρίση και ύφεση να υποτροπιάσει να υποτροπιάσει και να ξαναπιστέψει σε ψέματα. Ε, για ε, μας και να είναι, είναι να σου λένε ο ψέματα και να τα Μιλάει για τα ψέματα που λέει η Νέα Δημοκρατία και πως ο ελληνικό λαό την πίστεψε το 29%, το 22% τώρα, το 29, το 12%. Προφανώ για αυτά τα ψέματα θα μιλάει. Έτσι υποτροπιάζει ο ασθενή, ο γνωστό που κάποτε του βάζανε γύψο, μετά τον βάλανε στην εντατική επί Γεωργίου Παπανδρέου, του τρίτου, του δεύτερου Γεωργίου Παπανδρέου, όταν μπαίναμε στο μνημόνιο που χρησιμοποιούσε το παράδειγμα του ασθενού και αυτό όπω έκανε ο Γιώργιο Παπαδόπουλο κάποτε. Που ήταν και πιο άγαρπο σε σχέση με τον Γεώργιο Παπανδρέου. Σήμερα είναι μια μαύρη επέτειο για τον Ελληνισμό. Είναι καλό να τα θυμόμαστε αυτά. Τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια το κάνουμε όσο μπορούμε. Σαν σήμερα ξεκίνησε η σφαγή στην Κάνδανο τη Κρήτη. Από του Ναζί, βεβαίω. Ποιο άλλο πολιτικό φορέα με τα εκτελεστικά του όργανα έχει σφάξει ανθρώπου σε αυτόν τον τόπο. Και ποιο πολιτικό φορέα σύγχρονο που έχει αγιοποιήσει και πατάει σε αυτούς τους εγκληματίες δεν παίρνει και ψήφους σε αυτόν τον τόπο αλλή μόνο σαν σήμερα λοιπόν στις 2 Ιουνίου του 1941 μετά τη μάχη της Κρήτης έπρεπε να τιμωρηθεί ο κριτικός λαό, πελέγει η Κάνδανος και με διαταγή του Γκέρινγκ ξεκινά η σφαγή το κάψιμο του χωριού η οποία ολοκληρώνεται την επόμενη μέρα ε, έγινε στα Χανιά στον νομό είχαν προηγηθεί και άλλα χωριά πριν. Την επόμενη μέρα, οι Ναζί έβαλαν και μία ταμπέλα εκεί. Για την ακρίβεια, έχουν βάλει τρει ταμπέλε στο χωριό. Η μία μπήκε πολύ αργότερα και είναι από τι λίγε φορέ, τι ελάχιστε φορέ που οι Ναζί αναγνωρίζουν ότι έκαναν κάτι κακό σε λαό για παραδειγματισμό. Η τελευταία μαρμάρινη επιγραφή που τοποθετήθηκε στην είσοδο του χωριού, γιατί δεν υπήρχε χωριό μετά από τα όσα έκαναν, έγραφε: Εδώ υπήρχε η Κάνδανο, κατεστράφει προ εξυλασμό τη δολοφονία 25 Γερμανών στρατιωτικών. Αυτά κάτω στην Κρήτη, να ακούσουμε μαρτυρίε από τα συγκεκριμένα μαύρα γεγονότα. Ξέραν ότι δεν μπορούν να του κρατήσουν, αλλά δεν θέλανε και απ' την άλλη να τους αφήσουν εν να περάσουν την κάντανο. Και είπανε χαρακτηριστικά: Θα τη σταθούμε το και τη ζωή τους και, και τα υπακόλωστα που τα είχαμε μετά τον πόλεμο. Και θυμούμαι εγώ πάρα πολύ καλά τον πατέρα μου το τον αναείμνησο, τον τουφέτη στον νόμο, ξεκινάει. Από δίπλα ο θείος, παραδίπλα ο γείτονα, ο άλος, από την άλλη γειτορία, όλοι. Οι Γερμανοί μετρήσαν 25 νεκρού οι Έλληνες μόνο δύο. Τη νύχτα όμως τη 23η προς την 24η, έκανε μια κυκλοτική κίνηση οι Γερμανοί και άρχισαν να βάλουν από το ίδιο ύψο πλέον τι αντάρτικε ομάδε οι οποίε αναγκάστηκαν να, να αντιπλωθούν. Έτσι την 25η ε, Μαΐου, ε, μπόρεσαν να καταλάβουν την ναμπού στην Κάντεμο. Όπω όποιο συναντούσαν, τρεποδόνε. Ρίξαν και προκηρύξει οι Γερμανοί για να επιστρέψει ο κόσμο στην Κάντανο. Και υποσχότανε ότι δεν θα σε ενοχλήσουν. Να μην φοβόμαστε, να είναι στα σπίτια μα. Όταν μα βάλουν στα σπίτια, θα μα ταρπάκισουν να σε καθαρίσουν. Ευτυχώ φάνηκαν έξυπνοι οι κάτοικοι τη Κάντανο και φύγανε. Εάν οι Καντανιώτε είχαν μείνει στην Κάντανο και ακούγανε του Γερμανού, πραγματικά θα το πω με βαριά έτσι τη συνείδηση, θα είχαμε δεύτερα <μ>... Πρωί πρωί πριν ακόμα ο ήλιος ανατείλει, μια στα βεριά. φωνάζει, σηκωθείτε, το χωριό και έγινε τα πάκρυσα, θα σα εξεκάψουν ζωντανού. Μετέφεραν μπιτόνια με βενζίνη, οι Γερμανοί και έβαζαν φωτιά στη συνέχεια. Το αλευουργείο του χωριού τότε και όταν έφυγε ένα μήνα ολόκληρο. Το χωριό ήταν όλο πνιγμένο στον καπνό, οι μυρωδιές πάρα πολύ άσυνες. Μυρίζανε καμένα κρέατα, μυρίζανε, γιατί καήκανε και άνθρωποι, καήκανε και ζώα. Καίγεται η Κάντανος, καίγεται η Κάντανος. Ισοπεδώθηκε ολοσχερός, ολοσχερός, δεν έμεινε πέτρα στην πέτρα. Ο επαπειλούμενος θάνατος ήταν σύντροφος, αναπάσαν στιγμή. Νεκρική σιγή, καπνός, μυρωδιά, κλάμα, οδυρμός. Την άλλη μέρα που κατεβήκαμε δεν μπορώ να σα περιγράψω ότι το, το τα μάτια μου. Ανθρώπου σκοτωμένου, τα ζώα κομματιασμένα στου δρόμου. Φρικτό. Δεν έπρεπε να πολεμήσουμε, δεν έπρεπε να αντισταθούμε, έπρεπε να κάτσουμε σακότε κάτω δηλαδή και να τα υποστούμε όλα. Και οι λόγοι ήταν ότι πολεμήσαμε άντρε, γυναίκε, παιδιά, παπάδε και θεώρησαν οι Γερμανοί ότι δεν ήταν τακτικός στρατό. Λε και δεν οφείλαμε οι, οι άνθρωποι του τόπου μα να υπερασπιστούν τα πάτρια εδάφη. Οι μάχε εδωθήκανε μπέτι με μπέτι που λέμε εμεί στην Κρήτη αφιερωμένο το ηχητικό που, που μαζέψαμε, που συλλέξαμε, που φτιάξαμε σε όλους αυτούς τους παραπλανημένους συμπολίτες μας, όπως τους λένε, κανονικούς φασίστες, δεν υπάρχουν παραπλανημένοι μετά από όλα αυτά και μετά από τέτοιες αναμνήσεις και μετά από τέτοια ιστορία δεν δικαιούται Κανεί να είναι παραπλανημένο, είναι όλα τα άλλα εκτό από παραπλανημένο, σε όλου αυτού λοιπόν συμπολίτε μα που δεν βλέπουν του ναζιστικούς χαιρετισμού ή και αν του βλέπουν δεν του λένε τίποτα. Δεν βλέπουν τα τάτουά με τις βάστικα, στα χέρια βουλευτών εκλεγμένων από τον ελληνικό λαό. Δεν βλέπουν τα τάγματα εφόδου που ξαναβγήκαν στην νίκη εκεί που δολοφονήθηκε ο Φύσα. Δεν βλέπουν του λόγου μίσου από του απογόνου και του θαυμαστέ αυτών που έκαναν αυτά τα εγκλήματα στην Κάνδανο και σε στους υπόλοιπους τόπους μαρτυρίου της πατρίδας μας και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος για σήμερα, τι ακολουθεί τώρα λαός, αμέσως μετά μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο, την Κατερίνα Κρυβοπούλα Εμεί το βράδυ έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένη όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη νέα επεισόδια στι 10 παρά 10, γεια σας Αποστολή Έλα Παίρνω να δηλώσω τη διαμαρτυρία μου. Μισχύ ένα από το τηλέφωνο, θα τη δηλώσει τη διαμαρτυρία σου. Μα... Πρόσεχε τα, τα δακρυγόνα να προσέξει. Μα ακούτε. Ναι, ναι, μαλόξ να βάλει. Έμοια αποστόλη, μην μαγει, μπερδεύομαι. Τι είσαι βλαμένει θα πληρώσω εγώ. Ε θέλω να διαμαρτυρηθώ Όλη μέρα, χθε και σήμερα μου θέλω να, τα φώτα, τον κουνέλη, τον εγώ θέλω να του το, είσαι... το, το κουνέλι Το χουνέρι τον κολοτούπα. Εντάξει. Χρειάζεται να το στεναχωρήσουμε. Α σε τούτο για το φαρμάκι, τώρα. Όλα για όλου. Τον κούκωσε. Λοιπόν, 22% είναι η Δημοκρατία, έτσι. 8% το Πασόκ. 10% η Χρυσή Αυγή. 40% δεξιά στην Ελλάδα. Δεν ξέρω. Βλέπει να έχουμε καμιά τύχη. Λοιπόν, ε, δύο πράγματα θέλω να πω. Οι ψήφοι των μεταναστών μα στην Ευρώπη ανακοινώθηκαν πουθενά, άκουσε. Ψηφίζουν οι μετανάστε. Βεβαίω. Εγώ διάβασα χθε το πόρταλ. Π... Π... Ότι π... έχουν και δικαιώματα μετανάστες, αυτές οι μετανάστε σε αυτέ τι μανκίε κάνουν. Ε... Κατάλαβε. Ε... Και θα έρθει ε... μετά εδώ ο Πακιστανό, θα ψηφίσει τίποτα αριστερού που του κλείφουν τα αυτιά. Λοιπόν, εχθέ το. σήμερα. <σομίως> και ω την ακροδεξιά δύναμη που υπάρχει ρεύμα σε όλη την Ευρώπη. Σου πω, ρε περίμενα. που έχουν και δικαιώματα οι μετανάστε, Περίμενε, Εβραίοι. Να πάνε με την αλυσίδα να ψηφίσουν. Αλυσίδα πρέπει να έχουν κανονικά. Δεν διαφώνω σε αυτό. Πλέ αλλά τι να κάνουμε. Πιο χοντρή από αυτή που έχει ο Έλληνα. Καλημέρα.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 Ναι, το ποτάμι το ξεφτελίσανε, την ελιά την α ας σε ένα αγούρι πράσινο να συνέρθουμε οι παζουκάκηδες, τα άκουσα το λέει. Πήραμε, λέει, το μήνυμα. Εγώ απαντώ. Είδανε τη Β' Αθήνας, 30 ο Σύριζα, 15 νέα δημοκρατία. Αλλά το βγάζαν τα κανάλια για πολύ λίγο. Τα κανάλια τα δείξανε. Είδανε τη Β' Πειραιά, Νίκαια, κοκκινιά Και τα τσίνη. Β' Πειραιά 30 ο ΣΥΡΙΖΑ, 15 νέα δημοκρατία. Γιατί δεν το λένε αυτά. ΣΥΡΙΖΑΕΕΟ. Γιατί δεν το λένε αυτό το μήνυμα. Ο Απευθαλίνη. Δεν είπατε μπράβο στου Καριώτε όμω. Στους... Στην, Ικα... στην Ικαρία. Μπράβο στην Ικαρία. Δεν είπατε. Γιατί να πούμε μπράβο στην Ικαρία. Γιατί έχει λεβέντε και λεβέντησε και έβγαλε κόκκινο δίμαρχο Πρέπει να το πείτε. Σιγά τους λεβέντες και λεβέντησες, του φρομιαρέους εκεί πέρα πας και ζέχνει το νησί. Το πει τους άπλητος, όλους του αξίστους Θα το πει και φιλιά στον καινούριο μα Δήμαρχο. Μα τον ξέρουμε. Α, αν τον ξέρετε στην εκπομπή σα. Όχι καλά, εσύ, το Σταμούλι. Σταμούλο. Έχει Σταμούλι. Σταμούλο. Έχει μεγάλη διαφορά. Ναι, μου ρωτήσετε σιγά, τη διαφορά έχει. Έχει, διαφο... ο άλλο τον μπορούσε. Μια διαφορά έχει. την έχει, ναι. Ο ένα στηρίζεται Η... από ένα κόμμα, ο άλλο από 32. Ο Σταμούλο. Μαζί ο σταμούλο. με τον ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σα, Μπεστολή. Τώρα που ο Αλέξη θα κάνει θεσμική συνεργασία με τον Σεύ θα φωνάζουν οι Σιριζέοι. Χωρί εσένα, γρανάζει, δεν γυρνά. Εργάτη μπορείτε χωρί αφεντικά. Δεν ξέρω. Τον έχω όμω έτοιμο για όλα. Για όλα, οπωσδήποτε. Για όλα. <χω> Τουλάχιστον έχει μέθοδο, ο Αλέξη. Φυσικά. Πάει μέσα στο σεβ, τι θα κάνει. Ε, Ρίχνει τον πόλη και ξέρει. Δούριο Σύμποστρα. Είναι γνωστή με, η μέθοδο. Επιτυχημένη μέθοδο. Έγιναν παρεμβάσει σε παρεμβάσει σε παρεμβάσει σε πολλά επίπεδα προκειμένου να πετύχουμε το πρωτογενέ πλεόνασμα. Και σίγουρα.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 Ψαριανό να σώσω κι ας πεθάνω.